ο νούμερο 38 ε, σήμερα είναι Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008 και βρισκόμαστε εγώ και ο Άγγελο στο σπίτι του Άγγελου yeah. για να εγγραφήσουμε αυτό το επεισόδιο του Newscast το όπως σας καταλάβατε δεν, έκανα, <στα> δεν είπα το όνομα του Αποστόλου γιατί δεν είναι εδώ δεν μπόρεσε να, βρίσκε, να βρεθεί μαζί μας σήμερα απλά του μιλάμε, βασκαλώ, δεν του μιλάμε βασικά εδώ δεν του αναφεύγουμε το όνομά το του δεν έχουμε αλώσει με τον Αποστόλη, μην μπερδέψουμε Όχι, απλά είναι. Είναι το Σήμερα που ηχογραφούμε και δεν κάνει τον Φεύγιο. Την κούρσα τον ε, Δήμητρο Παναγιώτη. Α, μάλιστα. Τέλο πάντων, ο ε, Αποστόλη είχε κάποιε υποχρεώσει και δεν μπόρεσε να το μαζί μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά, θα δώσει το παρόν στο επεισόδιο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν ε, μπορεί ο να σε έτσι. Και ε... εγώ. Και τα έχουμε σημειώσει το Να πούμε ότι... Στις 15 βαίνεις το... στην ίδια τάξη Σ 15 έχω ακόμα ε, Λοιπόν, παρόλο που δεν είναι μαζί μα όμως θα έχει και χαιρετισμό και το τομέα τη διασκέδασης Τι είναι... χαιρετισμό θα έχει πέμπτω ε, Θα πει ένα χαιρετισμό <laughs> Και, το και το το θα, μαστε, θα μας στείλει και υγραφημένο το τομέα τη διασκέδαση οπότε θα το ακούσετε και αυτόνα. Για να έχετε κάτι, κάποιο υλικό, κάποια πρώτα <στασίλω> Ναι, μη μάς, πες, να ξέρουν να μήνα από να ακούσουν επεισόδιο. Ε, <στασίλω> να... να δώσουμε μία γενική, γενικό πλάνο του επεισόδιου, ναι, ωραία, ας αρχίσουμε. Ε, σας έχουμε συνδέσεις ίντερνετ και αξιο, αξιολογήσεις τεσσάρων ολόκληρων ISPs, nice όπως το είχαμε υποσχεθείτε φορά για Wplay κυρίως αλλά και για άλλες προσφορές επίσης θα μιλήσουμε για την νέα ελληνική υπηρεσία microblogging το το toki.gr ε, τι άλλο α ναι <laughs> θα μιλήσουμε για το πόσο εύκολα είναι να γίνει μια ελληνική δήλωση στο πανεπιστήμιο γιατί θέτως άλλαξανε δεδομένα και θα κλείσουμε με τα θέματά μας ε, προτάσουμε <σοβουλίες> ναι, οι ποτάζες ομποστόλιες, θα τις ακούσουμε και μαζί σας, Και θα έχουμε φυσικά και άτρο, με τις κλασικές που πάντα... και πάντα, αλλά, σύνδυση, έξι, <σοβουλίες> <σοβουλίες> να και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές του ε, Newscast. Δυστυχώς για αυτό το επεισόδιο δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην ε, Ζωντανά στην ηχογράφηση του ε, 38ου επεισοδίου, ωστόσο θα συνεισφέρω αργότερα με την παρουσίαση του τομέα διασκέδαση και της προτάσει για αυτέ τι δύο εβδομάδε που θα ακολουθήσουν. Έχουμε να περάσετε καλά με τα θέματα που, τα οποία θα παρουσιάσουν ο Άγγλο και ο Χρήστο στη συνέχεια. Εμεί θα τα πούμε ξανά μαζί στο τομέα διασκέδαση. Προ το παρόν, Γεια σα. Y know you can't take back. Don't it my Ωραία, α περάσουμε στου ε, ISPs και στην έρευνα που έχει κάνει. Λοιπόν, οι ISPs, βασικά μιλάμε για τέσσερι μεγαλύτερου: Για Ελλάδα Online, Focknet, Tel Astro Tele. Ναι, μάλιστα. Ε, το υπόλοιπο για μένα είναι λίγο ρίσκο. Γιατί θα χάσει τα λεφτά σου. Ά, θα πάω τα λεφτά και πα σε, σε Χονολουλού. Ε, χονολουλού, ε, σε αυτό υποστηρίζω όπω το Όπω είχε γίνει με, την, με μια εταιρεία που είχε ανοίξει. Ακόμα τη λέγανε. Spark, SparkNet. Mm. Μια σκάφη. Τη... Είχε ανοίξει μια εταιρεία SparkNet και αυτή είχε, είχε. Μέσα από το. X Magazine νομίζω. Και έδωσε προσφορά ίντερνετ σε, σε όσου αγοράζαν το περιοδικό. Δεν θα δίναν κάποια λεφτά για να κάνουν την, την έναρξη με την εταιρεία τη υπηρεσία. Ε, και στη συνέχεια μέσα σε ένα μήνα. Ούτε ένα μήνα. Σταμάτησαν όλε τι συνδέσεις και έκλεισε η εταιρεία και ξεφανίστηκαν πούμε, όλοι. Λοιπόν, ε, τώρα θα μπούμε τις τέσεις προσφέρειες προς τιμήρα για κάθε εταιρεία αλλά αυτέ είναι οι που ισχυούν γενικά, αν πάσεις στιγμή μπορεί να έχουν ε, άλλη προσφόρα που να ισχύει. Λόγικο. Okay. Ήλοι ξέρουμε δηλαδή, για Fortnite και τα Lash, που έχουν για εναλλακτική φτυπή. Λοιπόν, για last online, ε, η last online δίνει μέχρι 6 Mbps δεν είναι 24 που ζουν οι υπόλοιποι 24 Και με τα... θα το δω, Και με τα 6 μυροπιπιες έχει 6-60 δωρεάν λεπτά για 6 μήνες Τηλέφωνο και απεριόσω δωρεάν πως όλα τα χώλες τα σχέρα Αλλά για 60 λεπτά, 6, 6 λεπτά το, μήνα, το μήνα έτσι 60 λεπτά το μήνα αλλά για 6 μήνες Για 6 μήνες Μετά δεν ξέρεις σημαίνει Και όλα αυτά με 16 και 98 τον μήνα Τι είναι παρά 98 ας πούμε Εκτό από όσο κοινωνία... και 99, επειδή μην και δεν είναι αυτό, δεν ξέρω. Και 90 βλέπει όσο άλλε σχολέ. Ναι. Τέλο πάντων, ναι. Ε, να πω ότι ε, ε, η Ελλάδα. Η Ελλάδα Online, συγγνώμη, προσφέρει 24 πακέτο. Απλώ ε, δεν είναι πολύ σταθερό. Δηλαδή είχα ένα φίλο ο οποίο. Ε, ξέρω δύο άτομα. οι οποίοι κυνήγησαν πολύ το θέμα. και κατα... κατάφεραν ουσιαστικά μετά από. και μηνύσει κάναν, α πούμε. Κατάφεραν να έχουν την υπηρεσία ίντερνετ της Lash Online σε πολύ καλύτερη ποιότητα και ταχύτητα από ότι όταν αρχίσανε και δεν πιάνε καν τα... Τότε... Δηλαδή πρέπει να κάνεις μηνίζει για να πιάνει καλά <συσίλιο> ή... Ναι. Και επειδή σημερισαν να αρχίσουν, επειδή με έκανες μηνίζει γι' αυτό σου βάζω σε ένα συγκεκριμένο καλύτερη σύντηση. <συσίλιο> Παίζει. Ελάχιστον δύο 2-3, δεν το απαντούσαν στα email, δεν το παίρναν τηλέφωνο, ενώ είχε πρόβλημα σοβαρό. και κυνήγησε το θέμα και βγήκε κεντρισμένος από αυτό, δηλαδή τον... πραγματικά τον ξέραμε τον του ας πούμε, και τον λέγανε, ας πούμε, κύριε τάδε, <συνήλυνα> τα emails μετά μετά γίνανε πιο σοβαρά, τον παίρναν και τηλέφωνο, τον φθέλανε τεχνικού τεχνικούς για να φτιάξει το πρόβλημα, έτσι πρέπει να το κάνει, άμα δεν φωνάξεις, δυστυχώς σε αυτήν τη χώρα. Κάποτε είχα Lansolai, το όταν ήταν Πάντως από δεν βλέπω για 24 μεγαπή, έχει μόνο με 2 τηλεφωνικές γραμμές, τα 8 το εγώ μήνα. Δεν ξέρω... φίλος μου 24. Μπορεί να μην υπάρχει να μην αυτή η προσφορά. Για να δούμε αυτό. Ε, αυτό όμως είναι μόνο... Ναι, δεν είναι τα play Υπάρχει της Online για 24, απλώς... Δεν το απλά μάλλον μπορεί να είναι αναφέρει σελίδα, ξέρω. Μπορείτε να, για περισσότερες πληροφορίε να τηλεφωνήσετε σε, σε κάποια... Εκτό αν πάει με τέτοια περαστάσταση άντεβρο, 39.90 για περιόριστο... 24 με αυτό. Αυτοί. Ναι, 39.90, απεριώσεις αστικές κλίσης, 60 λεπτά δω εάν για εθνικές κλίσεις προς όλα τα κινητά. Αυτό είναι, ναι. και 24 Πού μου Υπάρχει και αυτή η προσφορά. Επίση η Ελλάδα Online έχει κάνει κάτι πολύ καλό αυτέ τι ε, τελευταίε μέρε. Νομίζω ότι αν δεν πιάσει γραμμή στην ε, τηλεφωνική του υπηρεσία που υποστήριξη, σε παίρνουν αυτή τηλέφωνο. Στην εξυπηρέτηση πελατών. Ναι. Mm. Μετά σε παίρνουν αυτή τηλέφωνο. Δεν μπορώ να κάνουν απάντηση και να πέφτουν. Όχι, απλώ άμα σου λέει, επειδή μου άμα δεν θέλετε να περιμένετε, ξέρω πάρα πολύ. Ο, και... ο μέσο χρόνο αναμονή αυτή τη στιγμή τόσο. Εντάξει. Mm. Δεν ξέρω αν το. Το ακολουθούν πιστά, αλλά είναι πολύ καλό. Ωραία, ας περάσουμε στη Fortnite που εγώ υποστηρίζω, θα βγάλω και μπλουζάκι. Λοιπόν, να το πει το, <laughs> ποιο... το... Ah, <laughs> ναι. Ναι. <laughs> Λοιπόν, ε, η Fortnite και αυτή στα 39,90 με 24 Mbps, Ρε 24, είτε δεν ξέσεις Ναι, ως 24. Έτσι, <laughs> ε, δωρεάν προς όλα τα σταθερά, στην Ελλάδα όλες οι κλείσεις, δηλαδή, πληρονιστή πρωτοπολίτως και σε 40 χώρε επίση δωρεάν. Και μάλιστα δωρεάν και σε κινη Σοβαρά. Ναι, και 60 λεπτά προς κινητά εδώ στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να έχει 60 λεπτά εδώ στην Ελλάδα προς κινητά, α μάνα μου, πε να είσαι κινητά. Όχι, και να έχεις την τζάμπα όλα τη Αμερική για παράδειγμα. Πάμε. Α πάει. Όχι, εντάξει, σου λέει δεν θα πάρει ποτέ άλλο στην Αμερική για παράδειγμα. Για παράδειγμα, είναι Ναι, οκ, εντάξει, δεν μα πειράζει αυτό, α το δώσουμε τζάμπα. Τα και η τελάσπινα Κάτι θα είμα είμα. να πει περάσεις, τελάσποι, να περάσεις την τελάσπινα Δεν είναι Από το λέμε να Να πούμε <laughs> ότι στην Fortnite υπάρχει το Fortnite Economy Package Δεν ξέρω πώς έτσι λέγεται Fortnite ADSL Economy Το οποίο έρχεται στα 25 ευρώ το μήνα Βέβαια δεν έχει όλες αυτές τις ε, ανέσεις του πακέτου Double Clay που ανέφερε. Έχει δεν Έχει, έχει, χρονοχρέωση, έχει να χρονοχρέωση δεν έχει ναι, δωρεάν να... χρονομιλέ ή κάτι τέτοιο. Να πω ότι ουσιαστικά ο λογαριασμό αν πληρώνονται στο ΟΤΕ ένα ποσό το δίμηνο 60 ευρώ, σα λέω ένα παράδειγμα τώρα, τώρα θα σα έρχεται, αν δεν ξεπεράσετε χρέω, την χρονοχρέωση γύρω στα 60 ευρώ πάλι, απλώ θα έχετε 24 ίντερνετ. Και δεν θα πληρώνετε πάγια τότε φυσικά με Ξέρει κανέναν που να έχει κάποια από αυτέ τι εταιρείε και πόσο, τι ταχύεται πια. Ε, καλή ταχύτητα. Ο... Α, η Μοσχάκη, α πούμε, τη Και τι πιάνει. Πιάνει, πολύ καλή ταχύτητα. Γιατί το παίρνει κανεί ταχύτητα 10, 15, 20. Δεν ξέρω ακριβώ, αλλά κατεβάζει πολύ. Δηλαδή, πιάνει και 2MP, α πούμε. Τι <laughs> <laughs> ήταν αυτό. Εδώ η διαφήμιση. Έχει πιστεύει. διαφήμιση στο site τη Μπορκμεντ που είναι σπαστική, μην το κάνει. Είναι yeah. σταμάτα. Ε, λοιπόν. Η τελά, τα ίδια τη με τη φώκνη τη 39 και 90 τα ίδια λεπτά δωρεάν. Απλά 38 χώρε και όχι 40 τα πανόση με δύο χώρε δεν τα βρήκανε. Τα βρήκα τότε. Εδώ είναι το πούμε και η τελά, εγώ έβαλα τότε. Τώρα τελευταία βέβαια, όχι τα 39 και 90 με 22 και 90 το μήνα. Γιατί παίρνει και την προσφορά. Εντάξει, παίρνει την προσφορά είναι μέχρι 15 του μήνα. Αν θέλει να απολαύεται, απολαύεται. Σοβαρά το, θα βάλω τελά σπίτι. και 90. Αλλά δεν έχει ζωηρά προ όλα τα σταθερά και μόνο απεριόριστρο προ τρία συγκεκριμένα σταθερά. Το οποίο όμω κάθε να τα αλλάζει. Καλό. Με την άλλη, να πω ότι τα τρία, Και τα τρία πρέπει να τα <σταλάξεις> Ναι, κάθε μήνα, <σταλάξεις> λες, ή μπορεί να έχει και ένα αυτόματο σύστημα, δεν ξέρω. <σταλάξεις> τα τρία τα τα <σταλάξεις> καλό. Και έχει και ένα σχήμα τηλέφωνο. Το οποίο νομίζω Ωραία. Ε, και να κλείσουμε τις, ε, τους ISPs με, με, τον, τον, με τον Ποτέ, με τον πότε. Ο είναι... Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει τι είναι το πώς παίζει με τις προσφορές του. Γιατί αυτή τη στιγμή... Μ' αρέσει πάντως, σε, στα παραπάνω όταν έχεις 24 στην τελάσσια και στη φόρτιν, έως, έως, έως, έως 24, θα δεν το γράψεις. Δεν το ξέχασα. Πιάνεις τελείως 24. <laughs> <στον τελεγράφη. laughs> λοιπόν, έχει 29.90€ το μήνα τα 24Mbps αλλά έχει μετά έξτρα πακέτα δηλαδή άμα θες να έχεις δωρεάν τα σταθερά στην Ελλάδα 14.90€ ε, άμα θες μόνο 120 λεπτά επειδή μου 33.57€ το μήνα 240 λεπτά 6.95€ το μήνα και άμα θες να έχει το περιόρισμα 8 το βάδι μέσα 8 το πρωί 6,5 το μήνα Αλλά αυτό νομίζω προστίθεται στα 29.90. Ωραία ε, ναι, ε, ναι. και σε αυτό που πωστείστε, πωστείτε και το πάγιο του, το, okay. οπότε το, το πάγιο είναι γύρω στα 12-14 ευρώ το μήνα 30 ευρώ το δίμηνο πες είπα, 28 ευρώ Είναι 30 ευρώ το δίμηνο και... και 60 ευρώ το δίμηνο του ίντερου το yeah. 90 ευρώ και πέσκανα 15 ευρώ εδώ πέρα yeah. τα λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά, 110 Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, ο πρέπει να κατεβάσεις τι χωρίς του τώρα όμως για να είναι ανταγωνιστικός, γιατί χάνει πελάτες και πρέπει να το καταλάβει και αυτή απλά στιγμή. Απλέα έχω την αίσθηση ότι... Να έχει σύντριγνος, να πούμε. Ναι, αλλά ναι, μα... του Όσο ya. μπορεί να είναι είναι γενικά σταθερό, βέβαια έχω ακούσει και οι Και λέω τόσο αγακαιό έχω. Δηλαδή, τεράξει, που να Ούτε ούτε κάνει όχι εντάξει, σου λέω ότι ο τέλειο είναι σταθερό. Από εκεί και πέρα όμω είναι πάρα πολύ ακριβό. Mm. Τηλική το να χάνω εγώ 50 ευρώ το, το, το δίμηνο, ε, όταν θα έχω οτέα, πληρώνω 50 ευρώ παραπάνω. Ε, εντάξει, να σου πω κάτι, περιμένω και δύο εβδομάδε-τρει εβδομάδε και ένα μήνα να φτιάξει τελάσσα, σου λέω ένα Πώς η γραμμή η τελάσα που θα πάρει. Μα η τελάσα είπαν θα ενεργοποιηθεί σε 20 μέρε. Ε, και... σε, σε ένα φιλμ που είπαν σε 1,5 μήνα και έχει περάσει. Και του είπαν κάτι δικαιολογίε, απίστευτο τέλο πάντων. Δεν ξέρει τι να τελικά, συνεχίζει να έχει. Το... Ναι, να σου πω ότι το κάνει τα πέσει πέντε μήνε το... το το. Ναι, μου είπαν είκοσι μέσο, α δούμε, μου πέρασε καριό. Πατία σε... ε... τουλάχιστον. Ξύπνησα ένα πρωί και λέω να πάω να... σε ένα μαγαζί. και να ρωτήσω επειδή μου τη τηλεόραση. το πρωί, δίνομαι, πάω να φύγω, το τηλέφωνο. Το σηκώνο, Γεια σα, είμαστε επιτελάσσο, έχουμε τα πάντα και πέρα, ήθελα, την το τηλέφωνο. Και μετά ξανακοιμήθηκα. Αν το, εντάξει, έτσι το. να πάω στη Win να το πάρουμε και να Η τελάσσα ξέρει τι θέλει, Τελάσσα. Εντάξει, παίρνει, παιδί μου. πολύ, ήταν. Τι τι θέλω Με Α, ναι. Και αν γνώμη δηλαδή γνώμη. Εγώ θα σα πρότεινα Fortnet γιατί είναι η πιο σταθερή εντό εισαγωγικών το σταθερή μετά τον OTEF. Δηλαδή είναι πιο αξιόπιστη εταιρεία μετά τον OTEF. Και είναι αρκετά φτηνή, δηλαδή έχει το πακέτο το Economy. Κάπου τα 25% το δίμηνο. Και να έχει και 24, μάλλον έω 24 Mbit. Πολύ καλή προσφορά. Και ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν Fortnite. Έχουν βάλει πρόσφατα δηλαδή. Γιατί πάλι η Fortnite έχει μετρήσει mm. φηματάκια. Να το δείξουμε, έχει αυξη. Είναι καλύτερα ευχαριστημένοι. Εγώ προτείνω Εδώ... Fortnite. Εδώ... Εδώ... σου <σχυρ> προτείνω Πάνε, δίσεις, πάνε φύγη, το δεπόμενο... θα πάρει, λέ, τώρα. <σχυρ> <σχυρ> Το επόμενο φόρμα <φιόδο, σχυρ> γιατί για χώρο μπορεί να αλλάξει <σχυρ> Ναι, εντάξει, η Fortnite. Ε, όλοι το έχουν αυτό. Έτσι, Εδώ... Ναι, σου λέει από Και όλοι αυτοί σου δίνουν το.. Το και. Εντάξει, με πολύ... μια χρέωση πλήρων στο κουίρ μου. Θα ήταν πολύ ξέρω, γυφτιά να από το διάδωρεάν το router mm. Αυτό. Ελπίζω να σα κατατοποίησαμε, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλά άτομα αναζητάτε γρήγορο ίντερνετ και αξιόπιστο. Mm. Αυτές οι τέσσερις εταιρείες σήμερα. Τώρα, αν θέλετε κάποια άλλη εταιρεία, ε, να μην θέλετε, γιατί δεν πρέπει να θέλετε. Mm. Θα βρείτε τον Μπελάσσο. Άγγελα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρει ότι η πρώτη σχολή που εφ... εφάρμοσε το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση μαθημάτων ήταν η φιλοσοφική. Η φιλοσοφική, ναι. Και ήταν υποχρεωτικό, δηλαδή μόνο έτσι το έκανε ή Ξέρω, πάντω ε, σκέψω λίγο το... <laughs> την κατάσταση. Αντί να το εφαρμόσουμε εμεί, που ήμασταν πληροφορικοί, το εφαρμόσαμε στη φιλοσοφική. σα-ίσα. -ίσα, οι πληροφορικοί φτιάχνουν κάποιε υπηρεσίε, το σε άλλους. Και μόλι βιδαστούν για την τη δουλειά του 7 μετά τι. Και τη φέρα και σε εμά, τη φέρα και, και σε εσά και είδαμε το, το, το, το, το, <σφέρω> το, το, το αποτέλεσμα. Αυτό το σύστημα έχει ένα μικρό προβληματάκι. Λοιπόν, α πούμε καταρχά να είναι το σύστημα. Ναι, ναι, παιχνίδι. Στην αρχή κάθε εξάμεινο πρέπει ο να δηλώσει κάποια μαθήματα από το τρέχον εξάμεινο ή από προηγούμενα. Οπότε το κλασικό ήταν να πάει στη γραμματέα με το βιβλιάριό του, να τα έχει σημειώσει, να, να του μπει μια σφραγίδα στο βιβλιάριο, να υπογράψει και κάτι χαρτιά, να κυκλώσει κάτι μαθηματάκι και αυτό ήταν. Ε, το τελευταίο καιρό πολλέ ε, σχολέ ε, προσφέρουν αυτή την υπηρεσία μέσα από το ίντερνετ. Ουσιαστικά έχει έναν λογαριασμό στο site τη σχολή, ε, σε κάποιο domain τέλο πάντων. Μπαίνει με το λογαριασμό σου, ανάγνωρίζεις ότι είσαι ο το σύστημα Σου προσφέρει τα μαθήματα και εκεί κάνει μια φόρμα και τι παίρνει. Ε, ναι, μπαίνει σε μια ειδική σελίδα που έχει στο Πανεπιστήμιο και έχει όλα τα μαθήματα σε μια λίστα. Και plays όλο αυτό, αυτό, αυτό okay. και αυτό. πατάς από δολή και τελείωσε. Αυτό. Τώρα υπάρχει ένα. το όλο, όλο πρόβλημα είναι η υπηρεσία. για να μπει σε αυτή τη σελίδα και να σε αφήσει να διαχειριστεί. Έχει και άλλα αυτή η υπηρεσία, δεν έχει μόνο έχει και αναλυτική βαθμολογία και επιστοποιητικά και ε, και δηλαδή στο πρόγραμμα εξετάσεων, μαθημάτων και όλα αυτά είναι τα πάντα. Ε, να στείλεις αιτήσεις, γραμματίες και mm. όλα αυτά. Αλλά για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να έχεις ίντερνετ από το Πανεπιστήμιο. Κατάρον. Δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή, να έχεις μια 56 σύνδεση που σου δίνει ήτσά από το Πανεπιστήμιο είτε να έχεις μπει με υπή του Πανεπιστήμιου, δηλαδή φοιτητικό ίντερνετ. Οπότε άμα δεν έχεις, χειάσαι, Βλέ, Χρειάζεσαι το VPN το VPN. Το, το, το VPN. το VPN είναι ένα πρωτόκολλο. Ε, Α το πούμε. Mm. Το, είναι σαν τούνελ το οποίο συνδέει τη δικιά σου σύνδεση με τη σύνδεση του Πανεπιστημίου. Οπότε, ε, θα συνδέσει, άμα συνδεθείς με το VPN, θα έχει ε, πλέον τα IP του Πανεπιστημίου γιατί να έχει συνδέσει τη δικιά σου με μια του Πανεπιστημίου. Αλλά το VPN αποτυχαίνει πάρα πολύ. Γιατί? Παραδείγματο πρέπει να πάρει πιστοποιητικό για να. Λοιπόν, έχει ναι, κατεβάζει ένα πιστοποιητικό. Παγέλλε πιστοποιητικό από το, το κέντρο διαχείριση του δικτύου και σου παντά πάντα μέσα 20 λεπτά ή στο πιστοποιητικό σα. Το πιστοποιητικό χρησιμοποιείται για στέλνει κρυπτογραφημένα, email, mm. με ασφάλεια και όλα αυτά. Mm. Και μετά χρησιμοποιεί το VPN το πιστοποιητικό αυτό για συνεχί με το πανεπιστήμιο. Mm. Έχει στη σελίδα mm. του. Η οδηγία για το πώ συνδέσει με VPN. Mm. Πώ συγκριθεί, πώ παγγελίσει στο ιστοποιητικό, πώ τα εγκριθεί, όλα αυτά. Άμα τα ακολουθεί όλα αυτά σωστά, το οποίο δεν γίνεται γιατί έχουν λάθη, αλλά έστω ότι τα ακολουθεί, στο τέλο καταλήγεται να μην λειτουργεί το VPN. Να σου πω, υπάρχει μια παράμετρο στην οποία δεν ξέρω αν τη γράφηκε μέσα. Μια χώρα φορά έχει κάνει VPN και αυτή την έκανε ένα άλλο για μένα. Και πέτυχε. Πέτυχε, ναι. Παίζει ρόλο σε ποιο browser. Κάνεις. Ναι, το, τα έχανε και τα δύο. Το λέει. Το λέει. Έλα, για να είσαι σίγουρο ότι θα γίνει 100%, ο Κάδο είναι un Explorer. Mm. Γιατί βάζει τα, το πιστοποιητικό, το εγκαθιστά στο εκεί το που πρέπει, α <coughs> ε, το πούμε. Πώ πάμε, για να φτιάξει. Το πρώτο είναι το εξή. Οδηγεί λέει ότι καθε, κατεβάζει το πρόγραμμα, το εγκαθιστά και κάθε φορά που γίνεται η εγκατάσταση, σου ζητάει το κωδικό που χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Εμένα δεν με ρώτησε ποτέ. Ελι <coughs> εγώ εντάξει, επειδή μου θα με ρωτήσετε, το πάω να σου Πάει να συνδεθώ, δηλαδή αφού τον καθίστασα στο πρόγραμμα, πατάσα σε Connect Πάει να συνδεθεί και λέει η να είσαι πέτοιχε Χωρίζεται χωρί έχω πάλι. Τώρα μπορείς να πάρει Λέει, νο, από ό,τι κατάλογη το μήνυμα είναι πολύ πλεγμένο Μέσα σε κάτι κρυμμένα, long αρχή, που παράγει και όλα αυτά, ότι Δεν βρήκε το πιστοποιητικό Το οποίο πιστοποιητικό το έχω σίγουρα κατασύγει σωστά και από Firefox και από Explorer και από Mondo. Από τη διπλή κλίκα αφού το κατεβάσεις εγκαθίστε. Ε... Αυτό. Έχουν αποποιημένη υπηρεσία το VPN από το account. Mm. Για να. για σίγουρα. Yeah. Και πάλι δεν δουλεύει. Άκρυε, έφταλε. Τελικά μπήκα από. με ο... remote desk που σε ψέναν <σχερ> σερβερ τη σχολή και από εκεί μέσα. Από εκεί άνοιξα τη σελίδα. Γιατί τότε ο remote. <σχερ> Ναι κατάλλω. Πολυξής ναι, είχε βάλει σε αυτό. Άιπι Εγώ το κάνει εφορά, πλώσεις, είχα κάνει μια φορά απλώς, είχα κάνει φορμάτ στο laptop και έχασα όλο και τα VPN και τα προστασία. Για <σ και φύλιο> ε, το ξανακάνεις το κατεβάζω από τη θέση. Οκ, βασικά, ναι αυτά τα πράγματα καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα βίντεο που να δείχνει τη διαδικασία. Έτσι εγώ. Δηλαδή <σχ lifes> να είναι απλό και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο για τον Αρχάριο Κοίταξε και για κάποιον ο οποίο ξέρει ότι δεν έχει κάνει δουλειά. Και εμεί ξέρουμε τώρα και 10 πράγματα και πολεμήσουμε λίγο. Άλλου που ειδικά βλέπουν κάτι πρωτοετή ή τέτοιο που δεν έχουν και σχέση με την πολίση καμία. Ναι, αυτό, αυτό, λέω, αυτό αρχάρις, τι θα πάει θα πάει θα να κάνει και, να, και να... να το δει αυτό πράγμα. Το κείμενο δεν μπορεί να καταλάβει, α πούμε. Πιστεύω. Εννοείται ότι εκεί πέρα να ζητήσω πώ γίνεται και Περιμένω, έχει καμιά δουλειά 30 άτομα. Τι περιμένω στην Βγαίνει ένα από μια απόφτια λέει: Είναι κανεί εδώ από το μαθηματικό. Εγώ δεν μου λέγει άλλο εδώ. μέσα και αυτή η σελίδα, το πούμε, το ITC είχε πρόβλημα και το πρωί και με το μαθηματικό δεν έμπαινε. από το μαθηματικό δεν έμπαινε. Και εδώ υποτίθεται το έφτιαξε μου και ήθελε ένα λογαριασμό για το τσεκάρει. Ε, πότε αυτό: είναι ευκαιρία, μια εδώ πέρα, 30 Τελικά δεν το έκανε στο VPN. Το VPN δεν το έκανα αλλά. Κάπου δεν δηλώσια γιατί δεν άνοιξαν ακόμα οι δηλώσει. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, ήθελα να δω την αναλυτική βαθμολογία. <laughs> αλλά ναι, όποιο θέλει να μπει και δεν μπορεί με VPN, α πούμε να το πούμε πώ παίζει με δημοτικέ. Σε μαθηματικό. <laughs> Γενικά. <laughs> Γενικά. Είναι ένα γενικό σε έργο το οποίο. Α, μάλιστα. Α πούμε τον Πούμε και ε, δεν είμαι άμα είναι. Καλά, okay. για το κοινό και μπες από εκεί μέσα. Ανοίξει και μέσα είναι mm. Ωραία, ωραία. Ε, άντε με το καλό. <laughs> δηλαδή <Δηλώσεις. laughs> Για τον ελληνικό κλόνο του Twitter, το .gr. Είναι ένα ελληνικό site που προσφέρει microblogging υπηρεσία, δηλαδή κάτι σαν το Twitter, augmented κάπως, με κάποια χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από το Twitter και από τι άλλε microblogging υπηρεσίε από όσο γνωρίζουν. Ε, Άγγελε έχει κάνει accounts στο Toki.gr Όχι, αλλά έχει κάνει εσύ. Έχω κάνει εγώ και ξέρω μερικά είναι. από τα χαρακτηριστικά που προσφέρει. Ας πούμε βέβαια ότι είναι στημένο σε WordPress. Πρώτα. Φυβέρα. Είναι στημένο σε WordPress, ναι. Πώς <σκεκλούς> ε, <σκεκλούς> σου καταλαβαίνει, <σου> <suk> <Suk> Το λέει κάπου σε βοήθεια. Το λέει κάπου, νομίζω το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο. Δεν θυμάμαι σε ποιο blog σε κάποιο ελληνικό blog ότι mm. είναι στιγμένο σε WordPress. Είναι αρκετά καλό ε, το design του. Θέλω. Τα αλλά, καλό. Είχε. Είναι απλοϊκό mm. και έχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Λίγο εντάξει μπάρα έχει κάποια παραπάνω στοιχεία, αλλά νομίζω ότι δεν πειράζει κανένα. Mm. Και το content που μπαίνει στο, στο κεντρικό ας το πούμε και απαριστερά στο, στο κεντρικό mm. Μέρο τη σελίδα είναι αρκετά μεγάλο. Mm -hmm. Ναι, δεν είσαι από το Twitter που σε περιορίζει τόσο πολύ. Έχει. Όλοι. Ε, και μόνο εδώ πέρα βλέπει χώρο, δηλαδή αυτά που λένε όλοι. Αυτό είναι το public που είσαι τώρα. Ά, υπάρχει, το public. Μια κατηγορία, υπάρχει μια καρτέλα που είναι το public, βλέπει όλα τα talks, έτσι ονομάζονται, όπω είναι τα tweets και Twitter, mm -hmm. των ε, χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι. Έχει να πούμε ότι έχει και κατηγορίε. Δηλαδή, όταν πα να γράψει ένα tweet, υπάρχουν ε, κάποιε κατηγορίε συγκεκριμένε. Ω και μετά, oh, να, ε... να διαβάζει μόλι την κατηγορία, Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό. Επικαιρότητα, παιχνίδια, γενικά, ε, τεχνολογία, ίντερνετ, ε, lifestyle. Mm -hmm. Έχει 5-6 κατηγορίε. Έχει ε, κίνηση. Ε, ακόμα δεν έχει πάρα, πολλο, πάρα πολλού χρήστε από όσο καταλάβει. Βέβαια έχει και μία εβδομάδα που ανέβηκε βέβαια. Ναι, mm. ναι. Ναι, Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Πάντως προσφέρει κάποιες υπηρεσίε που το τίτερ δεν τις προσφέρει και μία από αυτές είναι τα σχόλια. Δηλαδή αφήνοντας ένα talk μπορεί κάποιος άλλος χρήστης να αφήσει σχόλιο πάνω σε αυτό το talk τοκ που έχει γράψει εσύ. Και ουσιαστικά νοίγεις ένα thread σε ένα talk έτσι. Τα οποία βέβαια τα σχόλια δεν φαίνονται στην κεντρική σελίδα. Πρέπει να, να πατήσει κάποιο talk στα σχόλια να τα πα και να τα δει εκεί πέρα. Mm. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και παρακάμπτει το κλασικό πρόβλημα, α το πούμε. Κλασικό. Ε, το το, το, το Twitter που λέει ότι το Twitter δεν είναι για, για... Μια συζήτηση, για συζήτηση και για διάλογο. Έτσι δεν, δεν πειράζει και τον, δεν ενοχλεί και τον χρήστη, ο οποίο δεν θέλει να βλέπει συνέχεια ξέρω εγώ, μηνυματάκια. Απάντησε τον ένα, <Και> ναι, απάντησε τον άλλο. Είναι πολύ βασικό και δεν θα σου μιλήσω. Έχει υπερορισμό στου χαρακτήρε. Είναι 160 χαρακτήρε. Νομίζω και στο Twitter τόσου ναι. 140 δεν <Και> 140 στο 160 Ε, <160, Και> <360. Και> <Και> τι θέλω να πω. Γιατί είναι, γιατί υπάρχει τόσο υπερορισμό. Για να νομίζει ότι μήνυμα στο 160. Όχι, υπάρχει λόγους, που το έχουν κάνει Περιορίζοντα ε, μέσα σε 160 χαρακτήρε θα γράψει κάτι ουσιαστικό. Δεν θα γράψει δηλαδή βλακίε και μπλα μπλα μπλα. Μάλλον, ναι. Αυτή ήταν λογική και από το Twitter νομίζω πιο άδειξε πρώτα το SciQ. Ναι, ξέρω. Τέλο πάντων όλων των είχε... microblogging υπηρεσιών αυτή ήταν λογική. Βέβαια η λογική ήταν what are you doing now α πούμε αλλά ε, τέλο πάντων εξελίχθηκε σε. Πιστεύω ότι οι microblogging υπηρεσίε ε... Αρχίζουν να μπαίνουν γαλάζια στο δει, παιχνίδι, ήδη ε, έχουν πει, Το Twitter είναι η πρώτη. Δεν το, ε, το λε microblogging αυτό. Πιο πολύ το λες ε, επιλεκτικό chat. Σαν microblogging. Εντάξει, πώς ναι, η κατηγορία που είναι. Εντάξει, να σου πω γιατί το μη microblogging. Γιατί αν, αν σκεφτεί ότι τα blogs έτσι πώ είχαν ξεκινήσει ή τουλάχιστον ναι. πώ είχαν οριστεί, οι χρήστε να links. Είναι ενδιαφέροντα για αυτούς για να τα βλέπουν άλλοι. Ποιος θα το κάνει αυτό στο Twitter α πούμε. με τα δείτε αυτό, δείτε το άλλο. Οπότε θεωρείς σαν κάτι σαν macro blocking αυτές τις ε, Πάντως μπείτε στο Toki.gr, είναι ακόμα βέτα έκδοση. Υπάρχουν κάποια bugs, τα οποία τα διορθώνουν τα παιδιά. Ε, σιγά σιγά η κοινότητα θα, θα μεγαλώνει, θα αναπτύσσεται. Ήδη ετοιμάζουν και μια υπηρεσία Find People ε, via email. Πώ έχει το Twitter? Έχει τον... ε, ε, καλό από το Twitter. Έχει, ναι. Γράφησε το email και το βλέπει ότι είναι. Ναι, τον κωτικό σου και μπαίνει α πούμε και. Α, του λέει ποιοι είναι. Σαν το όπω στο Facebook. Ναι, αυτό. Mm. Και νομίζω στέλνει και invitations, δεν ξέρω. Α, μα δεν έχει κάποιο. Ναι. Καθόλου γιατί δεν το έχω βγει εγώ στο Twitter. Πώ, πάνω στο Find People, πάνω. Find People, Twitter. Α, ται, να και έχει, παιδί μου, email από... Έχει, δεν το ψάξει, Πάρε στο select να δούμε, έχει hotmail, yahoo, aol, gmail... Αυτό έστω τι είναι Σου κάνει λόντιμη τα Το ότι είναι σαν μήνυμα που έχει 180 χαρακτήριστη. ότι κάποιες χώρες προσφέρουν τα SMS να χωράνε 180 χαρακτήρισες. Πόσο ήταν αυτό. Το μήνυμα, ρε. Στο κινητό, 150 να κάνουμε Κάνουμε κανέκα του 60, 100. έχει κάποιο που... Α, ah, ναι. Τα, ναι, ναι, ναι, ναι. Λιτόνισε έτσι διπλά με <laughs> <laughs> Αυτό, αυτό που έχει και κάτι να κάνει τίποτα. <laughs> ναι, γιατί, μάλλον το Twitter <laughs> Τέλο πάντων. Ε, ελπίζω τα παιδιά από το token.gr να βάλουν και άλλε λειτουργίε στο site, με υπηρεσία. Ε, καλά, αυτό σίγουρα θα να... Να σου πω βλέπω και... την λογική, να μην υποστηρίζουμε πολύ τα ελληνικά, τις ελληνική υπηρεσίες, web υπηρεσίες και, και δεν είναι. καταλαβαίνω, ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί δηλαδή, ξέρω εγώ, <laughs> τάξη, είμαστε όλοι στο Twitter, ωραία. Προσφέρει παραπάνω το Tokyo γιατί να μην πάμε εκεί. Δεν βλέπω ανταπόπιση ακόμα τουλάχιστον. είναι λίγο και... Όχι μόνο τώρα, ποιο κάνει εδώ. Έχω 50 άτομα, 100, 200 που διαβάζω και με διαβάζουν. Είναι τώρα, ποιο πηγαίνει στο OCR να τα ξανακάω. Αυτό είναι το OCR. Σωστό, άμα το προσφέρει κάποιε υπηρεσίε. Ναι, άμα είναι κάτι σημαντικό το οποίο το θέλουν πούμε και λένε Αουάου, ξέρω αξίζει αξίζει αυτό να πάω εκεί, δεν το κάνουν. Αλλά είναι κάτι μικρό, του λέει Δεν παγιέστε, μην το. Νομίζω υποστηρίζει και OpenID το project που ξέρει τι Αλλά πε ε, Ουσιαστικά, η η, η, η persôna του κάθε user, δηλαδή εγώ σαν χρήστος ε, έχω πολλούς accounts, πολλά accounts σε πολλές υπηρεσίες Αν οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν το OpenID login, όπως λέγεται και έχω εγώ λογαριασμό σε κάποιο σε κάποια υπηρεσία που προσφέρει OpenID ας πούμε έχω εγώ στο My το MyOpenID. Είναι η υπηρεσία που σου προσφέρει <coughs> έναν λογαριασμό, το OpenID. Έχω την προσωπική μου σελίδα που είναι αυτό που με χαρακτηρίζει σαν Χριστό. Έχω βάλει τα στοιχεία μου εκεί πέσα, οπότε το login σε μια υπηρεσία που προσφέρει το OpenID, απευθείας ξέρω, ε, ξέρουν οι άλλοι ότι αυτός ο, ο χρήστης στο Facebook, σου λέγα, παράδειγμα, στο FlickR, ο χρήστος είναι ο τάδευ, χρήστος που είναι και στο, στο ο, Twitter ας πούμε. Mm. Λύνει το πρόβλημα το, identification, το user identification στις πολλές mm. web πλησίες. Mm. Ε, δεν ξέρω, προσφέρει OpenID. Yeah. Δεν μπορείτε να πώς... το μεταλάβω. Δεν φαίνεται εδώ πέρα. Δεν, ναι, Μάλλον δεν δε δε δε προσφέρει δε δε ακόμα, δε ε, να το, το κοιτάψουν στα παιδιά. Έχει και αυτό για το κίνητο, έμπρακο. Ναι, έχει και για τον πολεξτή, mm. ε, client. Αυτό για το κίνητο. Ίδενε, ο κλεινί και η απλά για να στέλνει και διαβάζει. Ναι, ε, δεν. Πρέπει να το βελτιώσει τα παιδιά. 30. Δεν είναι εύκολο. Ακόμα ένα αρχείο βέβαια. Και Το κινητό είναι τζάμπαρ. Δεν ξέρω. Καλά, προφανώ έχει αποστολή μηνύματο να μαθαίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Αλλά έχει να δέχει ενημερώσει όπω έχει το Twitter. Δεν τα ρώτησα τα παιδιά γιατί. Δεν... Το κινητό δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Μπορεί να, να αφήσει κατόπιν.gr το το και να σε Εγώ βέβαια στο ίδιο, το κινητό δεν θε άλλο να μηνύμαστο. Αυτά για το Toki. Θα το δοκιμάσω το και άμα δεν σα αρέσει. Και πείτε μα τα okay. σχόλιά σα. Θα φτάσουμε τώρα στις προτάσεις διασκέδασης του Newsfilter Team για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν και να αρχίσουμε με ένα αφιέρωμα, ένα αφιέρωμα στον ε, Καραγάτσι, το οποίο ε, θα λάβει χώρα στις 17 Οκτωβρίου και ώρα 9 το βράδυ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πρόκειται για μία βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Καραγάτση και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημητρίων. Η ε, ίσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η πηγή δεν αναφέρει περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Συνεχίζοντας ε, βλέπουμε ακόμα ένα αφιέρωμα στον Go αυτή τη φορά ε, Πρόκειται για μία μουσική εκδήλωση για 180 χρόνια από το θάνατο του Γκόγια ο Φιλφοράς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρη Δημήτρια επίσης. Ε, λαμβάνει χώρα στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι 10 ευρώ και η ημερομηνία και ώρα είναι 24 Οκτωβρίου και ώρα 9. Συνεχίζοντας ε, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε σαν, σαν πολύ καλή προβλική διασκέδασης το έργο «Ζιζέλ» το οποίο θα παρουσιαστεί από την παλέτο του Εθνικού Θεάτου του Βιλγραβίου στο πλαίσιο των δηλώσεων Δημήτρια. Θα λάβει φορά στον γαρομουσικής Θεσσαλονίκης με ποσό ε, εισιτηρίων 50, 40, 30 ευρώ και αντίστοιχα 20 το φοιτητικό μαθητικό στις 22 και 23 Οκτωβρίου και ώρα 9. Το συνιστούμε ένα επιφύλακτο. Συνεχίζοντας ε, θα θέλαμε να προτείνουμε το πολύ μεγάλο γεγονός αυτή την περίοδο ε, που θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη και πάλι στα πλαίσια του, των εκδηλώσεων Δημήτρια και είναι η παρουσία του Ιάπωνα στην θέα τηλεγραμικής μουσικής Κιτάρο ε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 9. Τα ποσά εισιτηρίων ξεκινούν από 80 ευρώ για διακεκριμένη είσοδο και είναι αντίστοιχα 60 για πρώτη ζώνη, 50 για δεύτερη ζώνη, 40 για τρίτη ζώνη ένα το φοιτητικό εισιτήριο κοστίζει 30 ευρώ και η θέση βρίσκεται επίσης στην τρίτη ζώνη Η πρόταση θεατρικού εισιτήριου για αυτές τις δύο εβδομάδες θα μπορούσε να είναι το έργο «Η μαστί» του Πρόκειται για ένα δράμα σουρεαλιστικό σε μορφή musical του Guillaume μπολινέρ, το οποίο παρουσιάζουν οι ομάδες Νέμεση και Αθέατρο Θα παρουσιαστεί στο στούντιο Νέμεση το οποίο βρίσκεται στην ε, Δελφών 176 Θεσσαλονίκης στις 19 Σεπτεμβρίου έως και 26 Οκτωβρίου υπάρχουν παραστάσεις οπότε ε, υπάρχει ακόμα αρκετός καιρός για να το δείτε Παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30 και κάθε Κυριακή στις 7.30 Να πούμε λίγα λόγια για, την, για το έργο αυτό ε, η ηρωίδα του έργου, η Τερέζα, ε, αποφασίσει να κάνει την Επανάσταση στην αντί ενδύναν της κυριαρχίας των όντρων. Ε, για τον λόγο αυτό με τη δύναμη της θέλησης της μεταμορφώνεται σε άντρα, παλεύει με το σύζυγό της, ε, τον νικάει, φοράει τα ρούχα του, τον δίνει με τα δικά της και φεύγει για να κατακτήσει τον κόσμο αργότερα εμφανίζεται ένας αστυνομικός ο οποίος βλέβοντας τον σύζυγο της Τερέζας με γυναική ρούχα, τον περνά για γυναίκα τον ερωτεύεται και τον φλερτάρει και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν σε ένα φανταστικό και εξαιρετικό τόπο το Zanzibar Ζαν, Ακούγεται ένα αρκετά ενδιαφέρον έργο το οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να παρακολουθήσω Τέλος για τις προτάσεις ε, του του 38ου του Newscast θα θέλαμε να προτείνουμε μία συναβλία, συγκεκριμένα τη συναυλία της ευσταθίας η οποία θα εμφανιστεί μαζί με τους ευσταθείς στο Stage του Μίλου ε, στις 24 και 25 Οκτωβρίου η οδηγή δηλαδή δεν αναφέρει ώρα οπότε θα πρέπει να μπείτε στο site του stage stageatmilos το οποίο ε, μπορείτε να το βρείτε στο milos.gr και να δείτε από εκεί ε, ποια ώρα και τι ε, ποσό εισόδου θα πρέπει να πληρώσει κάποιο που θέλει να παρακολουθήσει την ευσταθεία live στον Μήλο, Θέλω να πω ότι ε, κάποτε τελειώνουν οι προτάσει τη διασκέδαση για, για το σημερινό επεισόδιο. Να αναφέρω ότι για ακόμα μια φορά η πηγή ε, των προτάσεών μα ήταν το opencalendar.gr. Το βρίσκεται στο www.opencalendar.gr Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Ελπίζω να περάτε καλά Λίγο ε, τεχνολογικό, περισσότερο από όσο ήταν τα άλλα. Ναι, αλλά. Είχε ενδιαφέρον όμω. Ναι, δεν ήταν τα... κατά τεχνολογικό, ήταν έτσι λίγο. Τα θέματα ήταν. Ε... καθημερινά, ενδιαφέροντα και πιστεύω να καλύψαμε αυτά που έπρεπε στα θέματα που συζητήσαμε. Mm. Τώρα, με έχουμε κι άλλε απορίε, αφήσουμε ένα σχόλιο. ή ένα email, ή θα, το... θα απαντήσουμε. Πάντω ωραίο αυτή η συσκευή που ηχογραφούμε, έτσι. Πάρα πολύ λίγο. Λίγο από στο ε... S και δεν έχουμε το... Το, Zen. το Zen. Και χωραφούμε στο Nokia 8 gb αυτό το μαύρο το κινητό, όπως σας γνωρίζετε, του το Angel. Και έχουν, είσαι, έχει καλύτερη ποιότητα η ηχοδότητα. Δεν ξέρω τι λες. Δεν θα δείξει τη συνέχεια. Θα δείξει. Η νικροψία θα δείξει. Ναι. Πείτε μα αφύ ήθελα να κάνω σχόλιο για τον ήχο. Ναι, για τον ήχο. Πώς είναι καλύτερα, έτσι. Να μην το με... αλλιώ. Ζεν ή Nokia το gb Άμα δεν θυμάστε ποιο είναι εγώ, σε ακούστε το προηγούμενο δηλαδή μου Ρωμάμαι το διαγωνισμό πόσα podcast έχω γραφεί το Ζεν και πόσα το Nokia 958gb Ή πόσα με... τέτοια Με headset Πολλά συνδεμένα μαζί Ω, τι μου θυμίσεις τώρα με τρώγαμε μία μισή ώρα για να συνδέσουμε το σύστημα Και τώρα είμαστε εδώ πέρα μια δεκτήμα και μία συσκευή στα 30 εγκατοστά από μας. χέρια ελεύθερα, πόδια ελεύθερα, κεφάλι ελεύθερα, τα πάντα ελεύθερα mm -hmm. και ναι τελειώσαμε για σήμερα, να πούμε την επόμενη φορά ότι σκοπεύουμε αν όλα πάνε καλά να μιλήσουμε για το bodypress.com που είναι η... In... Πες πούμε yeah. το yeah. ότι είναι ή να πούμε, να πούμε. Ε, να δώσω ε, ε, θα να δώσει ένα κλου Θα δώσει ένα κλου Google είναι social network στη μέρο σε WordPress. Είναι ουσιαστικά απαντάει πάνω σε WordPress με τη user και προσφέρει social network υπηρεσίε. Δηλαδή, να έχει δηλαδή φίλου, να βγάλει κάποια post. Αυτά. Περισσότερε πληροφορίε ο το 31 το Newscast. Θα πούμε και κάτι άλλο. Mm -hmm. Την άλλη φορά. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε για το, το επερχόμενο Open Go. Οπότε είναι. Δεν ξέρω. Καλά μας είναι ότι μέχρι Και να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό και από στόλεις, κυρίως και εγώ, δευτερευόντως. Πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερες τηλεφόρες, να σας πούμε, για το Open Coffee. Αν έχουμε και τις παρουσιάσεις, δηλαδή τι θα παρουσιάσουν, πού θα γίνει... Καλά, τότε θα το... Ναι. Και πού θα γίνει? Δεν ξέρω. Αυτό είπα. Εντάξει, επειδή είμαι η μουσική. Αυτά για Today. Αυτά για Today, ακούσετε και τη διασκεδάση για την πνευμαπόστρο λογικά. Είναι ότι εμείς δεν την έχουμε ακούσει ακόμα. Δεν έχουν ήδη ακούσει αυτό βάλεις. Ε, δεν είναι αυτή η λογική, δεν έχουμε ακούσει εμείς όμως όχι. Σωστά ναι. Ε, από τον Χρήστο και τον Άγγελο, Σα χαιρετούμε. Επίζω να περάσετε καλά. Γεια σα. Γεια σα.